Πήκαν στην πόλη οι οχτροί Τους νόμους λύσαν οι οχτροί και εμεί γελούσαμε με τα κουσκούς Τα μέρια. Πήκαν στην πόλη οι οχτροί Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί και τους φιλέψαμε οι και χωρί χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψανε κι αυτοί Που τους πιστέψανε, <Κλέψανε>. κλέψαν ανάπηροι οι Παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι <Κέλεια> στο τι προνομιούχοι Αγρή και ρί, όταν μέσα ακόμα και στα μουσεία, για παράδειγμα, κάποιο μπαίνει με μαντσέτες για να σφάξει. Όταν οι άλλοι κοιμάται στο σπίτι τη και μπαίνει ένας μπροστά σε παιδιά και σε άντρα και την πυροβολή στο κεφάλι, έχουμε αρχίσει και γριεύουμε πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ με έναν τρόπο κοινωνικό της απελπισίας της που θα σου δούμε μόνο με δύο πράγματα. Ψυχραιμία και αισθήματα. Ψυχραιμία και αισθήματα. Δεν χορτάνε το στομάχι. Αλλά δεν διαλύουν και το μυαλό. Τουλάχιστον α μείνει το μυαλό όρθιο, πα και βρήκα μια λύση και για το στομάχι, σιγά σιγά. Επομένω, είναι ο Real FM, η Άννα Καρνάλι στο μικρόφωνο, στον ήχο Η Μαρία Ψάλτη, στη μουσική επιμέλεια η Αδερφούλα μου. Η Νάνση, στο μήνυμά σα, αν θέλετε να το στείλετε με SMS, πάει στο 1000, στο 19650 ή στο 19650, ότι σα βολεύει να θυμάστε, εγώ θα έλεγα 19650. Το mail σας στούριο papakirialfm.gr. Το τηλεφωνικό κέντρο θα σα το πω όταν θα έρθει η ώρα γιατί θα έχουμε και ωραίε σκληρώσει. Και You are my love. Είστε η αγάπη μου. Ούτω ή άλλω με τη μήνα για να ξεκινήσουμε έτσι όπω προδιαγράφεται να μπορεί να τα βγάλει κανένα πέρα. Έσκα έτσι και λίγο μύτη, λίγο ήλιο εδώ στην Αττική. Έτσι για να αναθαρεύει, να ανατριχιάζει το δέρμα όχι μόνο από αυτά που ακούει, αλλά και γιατί ήρθε λίγο ζέστη να μετά από πολύ γκριό. Η Αλεφέμιστος 97,8 στην Αθήνα στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη Και ήθελα να ξέρω μα το Χριστό και την Παναγία Ποιος γονιός ξεριζώνει το παιδί του από το σχολείο του Και το πάει σε ένα άλλο σχολείο στα μέσα της χρονιάς Επειδή το απόγευμα πηγαίνουν προς φιγόπουλα. Λυπάμαι ειλικρινά σας λέω Τα παιδιά που τα ξυλώνουν έτσι να τα πάνε Ότι και να του χώρους στο κεφάλι τους Ότι και φοβισμένο του χώρους στο κεφάλι τους Γιατί τη ζημιά που κάνουν κάποιοι είναι ότι φοβίζουν τα παιδιά Φανταστείτε τώρα τα παίρνεις από το χώρο τους Από τις φιλίες τους, τις παρέες τους, την αυλή τους Το σχολείο τους, τους δασκάλους τους Μεσοχρονείς να τα πας, να τα πας κάπου αλλού, γιατί αυτό έχει νόημα και θα δοθεί και press conference. Ας πάω λοιπόν σε κάτι τρυφερό, ας πάω σε κάτι ωραίο. Είναι τρυφερό και είναι ωραίο, είναι απολύτως προσωπικό και απολύτως γενικό αυτό που θα πω. Αφορά τους πάντες όμως, διότι μ, χωρίς αυτόν μ, δεν φτιάχνουμε πρωτάθλημα. Και δεν φτιάχνουμε πρωτάθλημα πάρα πολλά χρόνια. Σας σήμερα, εγενέθλια, ο πολύ αγαπημένος μου Παναθηναϊκός. Γίνεται 109 ετών. Έτσι βρισκόμαστε μέσα σε κρίση, οικονομική, αγωνιστική, ό,τι άλλο θέλετε. Είναι όμως 109 χρόνια και είναι γενέτλια Όταν α, ο Γιώργος Καλαφάτη και η παρέα του έφτιαξαν μια ομάδα που θα ξεπερνούσε τα όρια της Αθήνας, ήταν 3 Φεβρουαρίου του 1908. Αν πάμε τώρα και ρίξουμε μια ματιά στο μπάσκετ τα καταφέρνουν, στο ποδόσφαιρο έχουμε πολύ καιρό να δούμε μεγάλες δόξεις από αυτές ε, που θα θέλαμε και θα είχαμε Ωστόσο νομίζω ότι με παίρνει από καρδιάς για τους νέους Για αυτούς που εξεκολουθούν να φέρουν το τριφύλι ε, υπερηφάνο στην καρδούλα τους Και σε όλους όσοι αντιμετώπισαν τον παρατσινικό και εξεκολουθούν να τον αντιμετωπίζουν Με τη δύναμη που είχε και τη δύναμη που έχει α αφιερώσω ένα τραγούδι το οποίο είναι από αγαπημένη τραγουδίστρια είναι πάρα πολύ ωραίο σαν νόημα και είναι και ταυτόχρονα μία ευχή για τον Παναθηναϊκό Συνάντησα την Άνοιξη, το τραγούδι είναι καινούριο Η στίχνη του Αλέξανδρου Στεφόπουλου, η μουσική της Βάζος Αλαγιάννης Το τραγούδι Ιεροφίλη και το μουσικό συγκρότημα Σμύρνα Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο η ομάδα μου να μπορεί να πει Εμένα λέει Άσε τον εαυτό σου κοίτα, εγώ το ξέρω από παλιά ποια είμαι και που πάω και αν πληγωθώ δεν χάνομαι Απ' τις πληγές μου παίρνω κουράγιο Να σηκώνομαι το φως μου Να γεννάω και σε προσωπικό Και σε ερωτικό επίπεδο Νομίζω ότι ταιριάζει σε ομαδάρες Σαν το Παναθηναϊκό Χρόνια πολλά λοιπόν ομαδάρα Συναντήσα Την άνοιξη τη είπα προσεχή. Προσέχει τα στίχια της Όρθα νύχτα Τόσο πολύ Μην έχει Είμαστε λοιπόν εδώ και μου γράφει ο Γιάννης ψυχραιμία και Δέος Βουλτ θέλει, δηλαδή και θέληση Θεού Και ε, ε, να χαιρετήσω ένα φίλο που μου λέει να κοιτάξω κάτι για τους, τι έχει πει ο Παφίλης για τους ναζιστές Μου ό, κάθε μέρα λέει ο Παφίλης και λέει και πολύ ωραία πράγματα ο Παφίλης Το πρόβλημά μου είναι ποιοι ακούνε αυτά που λέγονται, ε, όταν μιλάνε οι ναζιστές, εκείνη το πρόβλημά μου Λοιπόν, εκτός ε, από όλα αυτά χρειάζεται και παιδεία και νομίζω ότι αυτό το οποίο απογυμνώνεται και δεν μπορεί να αναλωθεί η κρίση, το ανάποδο έπρεπε να είναι. Δηλαδή, η παιδεία έπρεπε να είναι απάντηση στην κρίση. Δεν υπήρχε καλύτερο τρόπο να απαντήσουμε στην κρίση, πάση φύσεω και μορφή. Με παιδεία. Με παιδεία. Με, με, με, να, να κόβουμε από οπουδήποτε που λέει ο λόγο και να τα ρίχνουμε στην παιδεία, τουλάχιστον σαν άμεσο μέσο και τρόπο. Και κυρίω να την αφήσουμε αλόβητη, να τη κρατήσουμε το κύριο τη, να κρατήσουμε την ουσία τη. Να μπορεί το παιδί να την πιστέψει, να μπορεί να, να, διαμορφώσει προσωπικότητα, να διαμορφώσει προσωπικότητα, να είναι το όντι δωρεάν, όφιλε, δεν είναι απλώ συνταγματική επιταγή. Είναι νομοτέλεια. Μα ενδιαφέρεσαι για το μέλλον. Να έχει παιδιά 12 χρόνια στο σχολείο, να ολοκληρώσουν προσωπικότητα, να ξέρουν τι θέλουν, να μπορούν να καταλάβουν τον ίδιο τους τον εαυτό και τι δεξιότητε. Και όλα αυτά ξεσπάει τώρα ξαφνικά μία ιστορία γύρω από την Αντιγόνη. Με θυμάμαι πάνω από 20 χρόνια να λέω ότι η αντιγόνοι είναι απαγορευμένοι στην Αμερική και υπήρχαν και τις συγκλονιστικέ διαμαρτυρίες στην Αμερική από τα σχολεία ε, μόνο σε ορισμένα πανεπιστήμια και πλαγίως και με ιδικούς τρόπους δηλαδή όταν σχετίζονται με τη φιλολογία μπορεί κάποιος να τη βρει γιατί, γιατί θεωρείται ε, αντιεξουσιαστικό κείμενο και έρχεσαι σήμερα και μιλάς στο να φύγει για λόγου αλλαγή του λυκείου, προσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα, καμία αντίρρηση δεν έχω. Αλλά να γίνει πώ, αφαιρώντα τον επιτάφιο και αφαιρώντα την αντιγόνη. Η αντιγόνη είναι αφορμή για σκέψη για μια ολόκληρη ζωή. Δεν είναι η αντιγόνη απλώς εργαλείο για να περάσει τα αρχαία. Η αντιγόνη έπρεπε να διδάσκεται και σε παιδιά που δεν έχουν καμία επαφή με τα αρχαία. Ενδεχομένω ε, με άλλο τρόπο. Η αντιγόνη έπρεπε να διδάσκεται να παίζεται στα σχολεία. Θέλουν να κάνουν σεξουαλική ορθών ορθό-ορθότατο. Και τι πειραζε να γίνεται μαζί με το συμπόσιο του Πλάτωνα. Απαπά, το συμπόσιο, πράγμα Μην πάει και μπει, να μπει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε επίπεδο εφημερίδα και μικρών αγγελιών. Δηλαδή, λίγο κάπω να δούμε τα πράγματα, γιατί σε τελευταία ανάλυση το λέει η Αντιγόνη από μόνη τη. Ελπίζω να μην φεύγει, γιατί είναι επικίνδυνη η Αντιγόνη. Όταν θαύει τον αδερφό τη και τη λέει ο κρέοντα. Και τόλμησε λοιπόν να παραβείς αυτό το νόμο, Το παντάει ναι. Γιατί δεν ήταν ο Δία που μου τα έχει αυτά κηρύξει, Ούτε οι συγκάτοικοι με του θεού του κάτου κόσμου, οι δίκοι αυτού του νόμου με στου ανθρώπου όρισαν. Και μη τε πίστευα τόση δύναμη, Πω να έχουν τα δικά σου κηρύγματα, Στενόησε εθνητό να μπορεί τον θεών του νόμου, του άγραφτους και ασάλευτου, να βιάζεις Γιατί όχι σήμερα και χτε, Μα αιώνια ζουν αυτοί, Και κανεί δεν το γνωρίζει από πότε φανήκανε και εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να τρομάξω θέλημα ανθρώπου κανενός να δώσω στους θεούς δίκη παραβαίνοντα τους. Πως θα πεθάνω το ξέρα. Πως πως όχι. Και δίχως τα κυρίωγα σου εσένα. και αν θα πεθάνω πριν της ώρας μου, κέρδος εγώ το λέω αυτό. Γιατί όποιος ζει μέσα τόση όσοι εγώ δυστυχία, πως να μην του είναι ο θάνατός του κέρδος. Έτσι και εγώ τίποτα δεν τον έχω τον πόρο του θανάτου αυτό. Μα αν ήταν και το ανεχόμουν, άταφος να μείνει τις μιτέρας μου ο στο στο θάνατό του αυτό θα μου ήταν πόνος γιατί αυτά τα άλλα καθόλου δεν πονώ και αν τώρα εσύ για άμυαλη με περνάς για αυτά που κάνω ο άμυαλος ίσως για άμυαλη με παίρνει Έλα μου Ποιο παιδί που θα προσεγγίσει την αντιγόνη σε βάθο, δεν θα καταλάβει αυτό που λένε Παναρθρώπινες αξίες. Ποιο παιδί δεν θα ερμηνεύσει διαφορετικά και όχι καρτουνιστικά την ύβρη του σειρώμενου σώματος του νεκρού έκτορα. Ποιος δεν θα καταλάβει αυτό που λέμε τα κόκαλα ρε παιδάκι μου των ανθρώπων ακόμα και αυτοί που είναι υπέρ της καύσης των νεκρών μπορούν να καταλάβουν την έννοια του, του, της ταφή του, του αποχαιρετισμού του ανθρώπου τους. Λοιπόν ε, και επειδή η αυταρχικότητα μιας εξουσία, η οποία έρχεται και παρέρχεται ενώ η αντίληψη για το ανθρώπινο σώμα και δει το νεκρό σώμα το οποίο είναι υπεράνω πάσης διαπραγμάτευσης είναι βασικό συστατικό κομμάτι του πολιτισμού τι να σας πω δεν έχω καμιά όρξη να χαθώ προτιμώ να ακούσω το χάθηκα σε στίχους Γιάννη Θοδωράκη μουσική Μίκη Θοδωράκη από μια έξοχη χαρούλα λεξίου για να μπορέσουμε να πάμε στι ειδήσει, έχοντα. Πολιτισμική σιγά σιγά προσέγγιση σε αυτό που αντέχεται. Και αυτό που αντέχεται είναι το ωραίο. Όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν το ωραίο, πρέπει να μα προβληματίζει. Ειλικρινά σα το λέω. Όχι το ωραίο με την έννοια ούτε τη μόδα, ούτε του σιρουμού, ούτε τίποτα. Το, το αίσθημα του ωραίου που σε καλμάρει ψυχικά, με ότι σε συγκινεί, σε κάθε περίπτωση κάνει να χαμογελάει το μέσα σου. Ε, οι άνθρωποι που δεν το μπορούν αυτό, είναι το λιγότερο άρρωστοι. Και σε κάθε περίπτωση επικίνδυνη εναντίον κάθε μορφή χαρά. χαράς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη χαρούλα λεξίω «Χάθηκα μέσα στους δρόμους που μέδεσαν για πάντα, μαζί με τα ζωκάκια, μαζί με τα λιμάνια». Χάθηκα μέσα στους δρόμους το με δε σαν για πάντα μαζί με τα σοκάκια μαζί με τα λιμάνια χαθήκα γιατί δεν είχα τα φτερά για σένα κάτι νιώ γιατί είχα όνειρα πολλά και το λιμάνι και το λιμάνι Υπάρχουν για πράγματα στο Πανθαναϊκό Οφείλω να σας πω και κάτι λίγο πριν αναπαράσουμε στο δελτίο ειδήσεων, Η έννοια είδηση ειδήσει ότι ακούτε σχετικό με την ειδησιογραφία σας παραπέμπει αναπέμει δημοσιογράφου. δημοσιογράφους Και οι δημοσιογράφοι και όλοι όσοι εργάζονται μαζί με δημοσιογράφους Στην επικοινωνία είναι σε δινή θέση Απάκουρς άκρο της χώρας άνθρωποι που έχουν περάσει 30, 40 και 50 χρόνια από τη ζωή του όπω εγώ σε αυτό το επάγγελμα αισθάνονται ένα σφίξιμο που είναι δύσκολο να το κατανοήσει κάποιος που δεν έχει αποκτήσει με τα χρόνια το αίσθημα του ανήκω σε έναν κλάδο, σε έναν κλάδο». είναι αυτό που το λένε οι κομμουνιστές και δεν το καταλαβαίνουν αντιδρούν οι άνθρωποι χωρίς αυτό να παραπέμπει και καλά στην αντίληψη ότι υπάρχει το το πνεύμα του σώματος αλλά κατά διπλωμάτεση αν θέλετε ένα δίθεν πολιτικό λυκορεκτικό πράγμα να μην μπορεί να μιλήσει ο ένας υπέρ του άλλου ή ο ένας εναντίον του άλλου όχι κάθε άλλο είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει κατασταθεί από μια ατομική αγριάδα δίθεν αυτοπτών μαρτύρων ή από ένα μπέρδεμα τη δουλειά με τι δημόσιες σχέσεις ένα μπέρδεμα εξαιρετική αντιμετώπιση των δημοσιογράφων σε σχέση με όλου του υπόλοιπου που δουλεύουν στην επικοινωνία, από του τυπογράφου μέχρι του διορθωτέ, από του συγχωρείτε μέχρι του τεχνικού στην τηλεόραση. Και μέσα στο, στον τομέα τη επικοινωνία, καθώ εμπορευματοποιήθηκε η επικοινωνία από μόνη τη, έφτασε και η δημοσιογραφία να χυμάζεται κυριολεκτικά τώρα που μιλάμε. Άνθρωποι άνεργοι, κακοπληρωμένοι που αντέχουν έξι μήνες, πέντε μήνες, εφτά μήνες, ένα χρόνο, με μηδέν ορίζοντα, με σχέδια που είχαν στη ζωή τους σε ηλικίε δύσκολες για να βρει κανένα δουλειά, να βρίσκονται στη μέση του τίποτα και να εμφανίζονται, να ακούγονται, να δουλεύουν, να πατάνε κουμπιά, να γράφουν κείμενα, με μία αξιοπρέπεια που είναι αξιοθαύμαστη σε επίπεδο αντοχής και ήθου και να είναι ταυτόχρονα και αλήτες ρουφιάρη δημοσιογράφη από το πρωί ως το βράδυ για μια μερίδα αυτόνων που αυτοχρήστηκαν σε υβριστέ. Πάμε λοιπόν στο τελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έχουμε να δούμε παρεκκλήσεις της επικοινωνίας από την ουσία της. Κλέψανε όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που κλέψαν Λοιπόν, ασχοληθήκαμε με τον κύριο λοιπόν, Ασχοληθήκαμε, Μπα, δεν νομίζω. Σχολήθηκε κανένα εδώ σοβαρά στην Ελλάδα με το Κυπριακό. Κανένα. Κανένα σοβαρά. Ελάχιστη Δεν χωράει στι συζητήσει. Δεν χωράει στι συζητήσει. Την ίδια ώρα που δεν χωράει στι συζητήσει, ακού κάτι μεγαλοστομίες περί ελληνισμού, περί τούτο, περί εκείνου, περί τ' άλλο. Μπαίνει όμω το Κυπριακό και από άλλη πλευρά. Με τις ηρωικέ προσπάθειε των παιδιών στο Αιγαίο που πετάνε, τον μιλώτον. Πιστέψτε με, έχω πετάξει, ξέρω πώ είναι. Είναι τότε που ορκίστηκα πίσω στη δεκαετία του 90, ότι ποτέ δεν θα πω τόσο εύκολα τη λέξη ανθρώπινο λάθο. Γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολύ ο ψυχικό φόρτο, πάρα πολύ μεγάλη άνταση για να αποφεύγεις και να αντιμετωπίζει παραβιάσει. Και γιατί τώρα πια οι Τούρκοι εδώ και κάπου 10 χρόνια βγαίνουν στο Αιγαίο, σαν να είναι το μέρο του κήπου του, και όχι ω να μπαίνουν σε ξενατόπου που συνέβαινε. Αυτό όμως είναι η συνάρτηση μιας πολύ περίπλοκης πολιτικής στην οποία αυτή τη στιγμή δεν θέλω να αναφερθώ. Θέλω να αναφερθώ στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα σοφαρά ζητήματα. Τους δίνουμε διαστάσεις θεάματος, χρησιμοποιούμε την καινούργια τεχνολογία, τα YouTube και τα δύο για να περάσει με χηδαίο προπαγανδιστικό τρόπο μία νοοτροπία την οποία νομιμοποίησε ο Τραμπ. Ο Τραμπ έρχεται και νομιμοποιεί μία νοοτροπία εκλεγμένο, Καλοντισμένου λεφτά λουσάτου φασισμού. Ε, με τέτοιο τρόπο, <coughs> ζητώ, συγγνώμη, ώστε να γίνεται σχεδόν αποδεκτό από μία πλειονότητα με το άποψή μου. Έχω τα μέσα, μπορώ το κάνω και πάει λέγοντας. Ένα από τα χειρότερα πράγματα που έχουν συμβεί, λοιπόν, αυτό τον καιρό είναι να μην ξέρουμε τι συμβαίνει ούτε στο Κυπριακό. Ούτε ποιοι το παζαρεύουν, πώ το παζαρεύουν, σε μια γεωστρατηγική και είναι την ίδια ώρα που μιλάνε όλοι για την παγκοσμιοποίηση, κότε τη παγκοσμιοποίηση, τη διατάξη πραγμάτων. Αλλά όταν σε βάζουν να αισθάνεσαι εξαρθιωμένο ομφαλός τη γη επί πάρα πολλά χρόνια, φυσικό είναι να ξεφύγει και να μην μπορεί να σκεφτεί. Λοιπόν, υπάρχει μία από τι βρώμε μια και σα έλεγα για δημοσιογράφου, από αυτό που λέμε τι βρωμερέ αλλιωτικέ μορφέ ειδησιογραφία προπαγάνδα στη YouTubeπική διστοπία γενικότερα. Και έτσι ένα βίντεο που έχει φτιάξει το Εθνικό Συμβούλιο κατά του ρατσισμού και της μησαλλοδοξίας για την ένταξη των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα ρατσιστικό βίντεο που στις 26 Ιανουαρίου το σήκωσε σε ένα ραζιστικό κανάλι στο YouTube με την ίδια ηχητική επένδυση με το αντιρατσιστικό με αντικαταστημένες τις εικόνες ε, ε, αν θέλετε αλληλοδιαδοχή εικόνων προσφυγόπουλων με τζιχαντιστές που σφάζουν να κόβουνε κεφάλια πίστων να παίζουνε μπάσκετ με κεφάλια πίστων δηλαδή παραποιήσανε συνειδητά το τηλεοπτικό μήνυμα με τέτοιο τρόπο ώστε να γεννάει απέχθεια ε, να κατασκευάζει τρομοκρατημένους ραζιστές που θα βλέπουν ένα παιδάκι και στη θέση του παιδιού από την εικόνα που έχουν δει στο YouTube θα βλέπουν έναν τζιχαντιστή που του παίρνει το κεφάλι. Αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο, το κάνουν οι ίδιοι του ίσης. Και αναρωτιέμαι ποιος αντιμετωπίζει όλους αυτούς, γινόμενος ίσης ο ίδιος, από άλλη σκοπιά. Ακριβώς ίσης, δηλαδή τζιχαντιστή κι αυτός, από την ίδια σκοπιά. Ε, Μη δείτε τα σχόλια από κάτω, δηλαδή μέσα στην αρθογραφία, μέσα στη Βρώμα και να λέει ε, βάλαν τα ζώα. Προσφυγόπαιδα μέσα με υπατήτηδε. Είναι ζώα τα παιδιά με υπατήτηδε. Ε, Θάνατο προδότε Έλληνε πολιτικού, έξω εξένοι από την Ελλάδα, ζήτω του τα κτλ. Τι έχει μέσα επίση. Έχει πολύ ωραίε εκδηλώσει τη Χρυσή Αυγή. Παραπομπέ στα κανάλια τη ναζιστική οργάνωση Ανδρόφω Χίτλερ, Ρωμισίε του 20ου αιώνα. Ο Χίτλερ ο αληθινός ηγέτη δικαιώνεται 70 χρόνια μετά και διάφορα άλλα τέτοια. Η πολιτεία ξεκίνησε να ψάξει να βρει ποιοι είναι πίσω από αυτό το βίντεο. Βρει, δεν βρει. Άμα το βίντεο καταφέρει να έχει εκείνη την κουλτούρα που να μην το βλέπει, να μην το αναζητάς όταν το δει, να το απορρίπτει, δηλαδή να το απομονώνεις, τα πράγματα πάνε στράφι. Οπότε σα πάω και εγώ στην κατανόηση των πραγμάτων. Κωνσταντίνος Γόγο έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, Το Ισλαμικό Κίνημα στην α, Τουρκία. Συμβολή στη μελέτη τη σύγχρονη τουρκικής ισλαμιστικής σκέψης έχω πέντε βιβλία από τον πάντα γενεόδρο μαζί μας εκδοτικό οικολιβάνι γιατί μέσα στις 144 σελίδες του βιβλίου μπορείτε να δείτε και να απαντήσετε ρωτήματα ποιες είναι οι τάσεις που κυριαρχούν στο πεδίο του, του, του, του τουρκικού πολιτικού ισλάμ ποια είναι η συμβολή των ισλαμιστών συγγραφέων στην ενίσχυση και η γεμονία του αμ, πότε εμφανίστηκε πώς εμφανίστηκε πριν από το 1980 Πώς βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δεκαετία του 80 με αυξητικές τάσεις για την επόμενη δεκαετία Τι σημαίνει τελικά πολιτικό Ισλάμ ε, και Ισλαμιστικό κίνημα στην Τουρκία Έχω πέντε βιβλία για τους πρώτους πέντε που θα τηλεφορήσω στο 2.11.200 8.200 για όποιον δεν θέλει, ψάρεψε η Νάνση ένα εξαιρετικό τραγούδι με τίτλο Κυπριακό, γραμμένο πίσω το 2003. Η στίχνη του Κώστα Φέρη, η μουσική της Θέσιας Παναγιώτου, η έξωχη Θεοδοσία Στίνγκα έχει την α, τραγουδιστική προσέγγιση και ειλικρινά θα σας φτιάξει τη διάθεση για να προσεγγίσετε το ζήτημα με ονειρική επιθυμία να μην υπάρχουν πράσινες γραμμές, εισβολέ και κατοχέ. στον ύπνο μου πώ ήταν βροχή και το σύννεφο μικρό σαν ένα αστέρι ήμουν παιδί και σε κρατούσα από το χέρι Κι είχαμε πιάσει το παιχνίδι απ' την αρχή ήμουν παιδί και σε κρατούσα από το χέρι Κι είχαμε πιάσει το παιχνίδι απ' την αρχή Ήταν φθινόπορο στην πάφω το πρωί Και στην αμόχωστο στο το βράδυ καλοκαίρι Στη λευκοσία είχε χαθεί το μεσημέρι κι εγώ περίμενα να αλλάξει εποχή Στην Λευκοσία είχες χαθεί το μεσημέρι Και εγώ περίμενα να αλλάξει εποχή Ένα στερή το πετρί Σε μια πράσινη τον ήρου μου γραμμή να προφατώ μια νεράι να μην με βρει και ξεχαστώ Όταν ξυπνήσω την αλήθεια μη μου πει, πως την καιρίνια ακόμα έτσι χειμώνα, σου στον φυλάξει στο μου μια κρυψόνα με να δρασκελείσμα στην άνοιξη να βρεις. Ένασκελή το παιχνίδι και η βροχή, για Βράχο είστε, εσεί που θέλετε να στέλνετε τα μήνυματά σα και στο βράχο ακουμπάμε κι εμεί. Τα δύσκολα, μην νομίζετε. Ο Γιάννη από την ΕΜΕΑ μου γράφει: Επειδή η αξία του νικημένου δίνει δόξα στον νικητή, χρόνια πολλά παραθυναϊκέ. Μακάρι να ορθοποδήσει. Έχει απολύτω δίκιο. Μα απολύτω δίκιο όμω. Λοιπόν, ο Δημήτρη μου γράφει από τη Μερβούλη, αγαπητή Λιάννα, με απολύτω αντίθετο με την αθρώα εισβολή προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Αλλά τα παιδιά α, χρίζουν άμεση σχολική μάθησης. Είναι καλύτερα να έχω ένα μορφωμένο παρά ένα παντελώ αμόρφωτο προσφυγόπουλο που κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει θύματα οποιοδήποτε σοβινισμού, είτε Ισλαμικού, είτε οποιοδήποτε άλλου. Μα αυτό το πρόβλημά μου εμένα. Τα παιδιά που δεν είναι προσφυγόπουλα και πέφτουν θύματα τέτοιων ισμών, ε, ε, τα οποία όμως έχουν ιδεολογίες μου. Ο... παντελή μου... Πονταλήσω χάρος ο φίλος μας εδώ. Ε, νομίζω ότι κανείς λάθος. Δεν είναι φασιστική η χρήση κολλη, που, που, ξέρω, γω, μέσου, που είναι στούρνο κάποιος και παίρνει θέση από κάποιον άλλον. Δεν είναι φασισμός ένας ε, γιατρός που χειρουργεί και παίρνει σε δε, ε, φακελάκι σε δεύτερη μοίρα. Μην μπερδεύουμε. Ο φασισμός είναι άλλο πράγμα. Ξεκινάει, δεν, ε, προσπαθεί να πιάσεις μια ταξικότητα προβλήματος θεωρώντας ότι ο φασισμός ε, είναι γενικευμένη αντίληψη αυτό είναι το πρόβλημα όταν τον βλέπεις έτσι τον φασισμό και τον βλέπεις με την πραγματική ιδεολογική, ρατσιστική ε, ταξική του άποψη τον βαθύτο του αντικομουνισμό και μια σειρά από άλλα πράγματα που συνεπάγεται ο φασισμός ε, και αρχίζεις και λες για οτιδήποτε για κάποιον που σε τσάντισε, για κάποιον που τσακώθηκε για κάποιον που ζήτησε φακελάκι, για κάποιον τέτοιο Ξεφτελίζει χωρί να το καταλάβει την αντίσταση που πρέπει να ορθώνεται στο φασισμό. Ε, και το κατεβάζει σε τέτοιο επίπεδο που να γίνει μια λέξη του σειρμού με την οποία θα εξοικειωθούμε. Και όπω έλεγε και ο Μάνος Κατσιδάκη, τόσε φορέ σα το έχουν αναφέρει όλοι πια τον τελευταίο καιρό και το επαναφέρομαι ανα, γιατί το είχε πει πολύ ωραία, όταν το κοιτάξει πολύ το τέρα, του μοιάζει. Ε, μια άλλη ρίση λέει, όταν κοιτάξει πολύ την άβυσο, πέφτει μέσα. Δεν είναι λοιπόν αυτή η αντίληψη τόσο απλή και για να δείτε ότι σε ποιο βαθμό έχουμε παρασύρθει ο φίλος μου ο Μακάλης, που δεν το συνηθίζει αυτό αλλά έτσι όπως είναι διατυπωμένο θα το διαβάσω πως έρχεται θα δείτε ότι ξαφνικά δημιουργεί ένα αίσθημα λίγο σφύγια σε καιρός για έκτρωση στο σύστημα που γεννάει φασισμό οικονομικές κρίσεις, πολέμους, προσφυγιά καιρός για έκτρωση του καπιταλισμού έτσι όπως είναι Ειλικρινά, να σε φιλήσω κι εγώ στα μούτρα Ρενιόνιο μπακάλι. Έτσι όπως το διατυπώνει αυτή τη στιγμή, είναι σαν να ασκείται επισώματο βία σε ένα επίπεδο που συνεπάγεται να έχει προπάρξει άλλου τύπου πράξη που δεν είναι βίαιη. Δηλαδή, απουσιάζει από την εικόνα ένα βιασμό για να δικαιολογήσει όλα αυτά τα πράγματα. Κατάλαβε το, το ανεπιθύμητο. Ε, δεν αντιλέγω. Συμφωνώ με, με πο πάρα πολλέ απόψει. Προσπαθώ να σας πω, να μας πω, να πούμε μεταξύ μας ότι η μεγαλύτερη νίκη για τη δημιουργία κλίματος και γόνιμου εδάφους για να πιάσει ο φασισμός που τα μου τάξει, να καθαρίσει τα πράγματα για λογαριασμό μας, να είμαστε από όλους τους υπόλοιπους οι κακοί είναι να έχει γεμίσει από κάτω αγκάθια δηλαδή να εκφραζόμαστε σαν και αυτούς που συγγενόμαστε να γλιστρήσουμε σιγά σιγά στον εκφασισμό του λόγου μας να το κάνουμε τόσο οικείο Ώστε να είναι ωραίο το καστανόχωμα Της δικής μας έκπτωσης μυαλού και ψυχής και συμπεριφοράς Και ε, με και επικοινωνίας Και να έρθει ο φασίστας μετά Να καθαρίσει και να κάνει το μάγια Προτιμώ λοιπόν άλλο τύπου βράχο Έναν που πίσω στο 1993 Με ωραίους στίχους Με χαρούμενη διάθεση Η Λίνα Νικολακοπούλου μαζί με το σταμάτη Κραουνάκη Και την Άλκη στην Πρωτοψάλτη Σας πάνε σε ένα. Βράχο, βράχο Γιατί εκεί όταν θα πάτε στο βράχο Θα ακούσετε μια φράση που εγώ αγαπώ πάρα πολλές Τείχο βρήκα ένα βράχο γεμάτο καβουράκια Βράχο στο γυαλό Και λέω να έχω Και εγώ λίγα μεράκια τσιτσάνι σου μιλώ Στον τόπο που τα μεράκια Τα λίγα ανθρώπινα Σε ένα βραχάκι συνδυάζονται με τον τσιτσάνι Υπάρχει ελπίση από μόνη τη. Δεν ονομάζω και βολίκες και ελπίδες τριγύρω το μυαλό μη δάλωσα να πεθάνω αν πρέπει να γλικάνω καημούς μη δαμινός. στα πνεύματά τα στήρα χωρίς να αναπνευστήρα να πευτο γιάχινους το καήδι στις τεριά δεν κι η καρδιά στη μαχαριά συγλωνίζεται ελα γαμπρι μου μπορε Κύματα, να έχω σιγουριά Το καρήγη στη στεριά δεν λογίζεται Και, και η καρδιά στη μαχαιριά συγκλονίζεται Εν αγάπη μου βορειά δώσ' μου κύματα, Να έχω σιγουριά σου μιλώ είδα να πεθάνω αν πρέπει να γλυκάνω φτηνές κακό στη βάρκα μου τη σάπια αφού κι από πια. θα πέσω για σου πιες. το καίγεις στη στεριά το λογίζεται κι η καρδιά στη μαχαιριά συγκλονίζεται έλα αγάπη μου βοριά Τα μου κύματα να έχω σιγουριά Και στη στεριά θελωγήσετε Και η καρδιά στη μαχαιριά συγκλονίσετε. Έλα αγάπη μου βοριά δώσ' μου κύματα να, να πω σιγουριά, πω σιγουριά. Το καήκη στη στεριά κι και η καρδιά στη μαχαιριά συγχρονίζεται. Έλα γάπη μου τιμάτα σουτήματα να το σίγουριά. Το καήκη στη στεριά ελογίζεται και στη μαχαιριά συγχρονίζεται. Έλα γάπη μου γοριανό να το Λοιπόν, νομίζω ότι θα βρούμε αναγκαστικά το, σιγά σιγά το χιούμορ μας γιατί δεν γίνεται αλλιώ. Όταν βλέπω τη φωτογραφία του Τραμπ και από πάνω τίτλο «Μας εκμεταλλεύονταν όλοι αλλά ως εδώ» Δηλαδή δεν νομίζω το, το, το ακούω Ακούτε γελάκια Δηλαδή όπου και να ακούστε αυτό το πράγμα Εκμεταλλεύονταν όλοι οι λαοί του κόσμου Οι κακοί, οι κακούργοι λαοί τους δυστυχισμένου Αμερικάνους ε, Και τους, δεν τους αφήσαμε σε χλωρό κλαρί δηλαδή Τους πήραμε τα λεφτά τους Τις δουλειές τους Δηλαδή τους αφήσαμε πανί με πανί τους Αμερικάνους Δηλαδή ρε παιδιά είναι ορισμένα πράγματα που τι να σα πω. Νομίζω ότι την καλύτερη εμπάτηση τη δώσανε οι δημιουργοί τη κομική σειρά South Park. Κάνανε μια ανακοίνωση, η οποία είναι πολύ σημαντική, λέει ότι η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ έκανε τη σάντηρα πραγματικότητα. Δηλώνουν ότι η δουλειά του γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Αυτά που συνέβαιναν με τον εικονιζόμενο Τραμπ ήταν πολύ πιο αστεία από τα αστεία που μπορούσαμε εμεί να σκεφτούμε. Οπότε είπαμε να κάνουμε πίσω και να αφήσουμε του πολιτικού να παίξουν την κομμωδία του και εμεί τη δική μα είπαν η δημιουργοί του South Park και εδώ αρχίζω εγώ και έχω τις επιφυλάξεις μου και τις φοβίες μου mm. διότι το να διασταυρώνεις αυτά που διαβάζεις ακόμα και ο σκέψη μέσα στο μυαλό σε κάνει να καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα μήπως κάποιος φώναξε πολύ δυνατά shut up, δηλαδή σκάστε όπως φώναξε ο Τραμπ οπότε λέμε ότι είσαι πιο φεδρός από τους φεδρούς και σταματάμε να κάνουμε σάτυρα είναι ένας τρόπος αυτός, έτσι υπάρχει η άλλη εκδοχή. Να έχουν υποστεί τέτοιο μπούλινγκ γιατί τώρα αρχίζουν και τα μπούλινγκ επίπεδου Καναδά. οι θειασότε του ενό κεταλνού περνάνε σε δράση. Γι' αυτό έχουν μεγάλη σημασία οι άνθρωποι όταν αντιδρούν ε, πραγματικά. Λοιπόν, μου γράφει ο φίλο μου, ο Ανδρέα, ο Ρού, ότι μία πινακίδα διαμαρτυρία 6 μέτρων θα ταξιδέψει από το Ροσλάβ τη Πολωνία για 1000 μίλια μέχρι και το Κέμπριτζ. Θα φέρει ένα σκίτσο του Χίλτερ και το κείμενο τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν της ναζιστικής Γερμανίας το ZDF ζητάει συγγνώμη death camps were Nazi German ZDF apologize σκοπός είναι να αποκατασταθεί η λαθεμένη εντύπωση του ZDF ότι το Auschwitz είναι πολωνικό κατασκευασμένο επειδή είναι πολωνικό έδαφος το θέμα είναι πέρα από το Derby Γερμανία-Πολωνία γράφει ο φίλος μου ο Ανδρέας μόνο αν σκεφτεί κανεί. Ότι εξίσου Γερμανό με τον Γκέμπελ και τον Χίτλερ ήταν ο Τόμα Μαν, ο Μπρέχτ και ο Μάρξ. Όταν είναι κάποιο να ζει, μπορεί να είναι να ζει. Άσπρο, μαύρο, κόκκινο, κίτρινο, χριστιανό, μουσουλμάνο, βουδιστή, άθεο, αγνωστικιστή, ό,τι άλλο θέλετε. Ο Ναζί είναι ναζί. Δεν σκέφτεται. Το μόνο πράγμα που μπορούσε να του κολλήσει κάποιο εκεί, κάνοντα μια παρήχηση, ήταν να ζει κανεί ή να μη ζει. Ή να μην ζει δηλαδή με να ζει. Ε, ο φίλος μου ο Νίκος γράφει, α, να πες για το Καρόσι, την ασθένεια στην προηγμένη Ιαπωνία, σύμφωνα με την οποία αυτοκτονούν οι άνθρωποι γιατί δεν αντέχουν τις εξαντλητικές συνθήκες, τα ωράρια δουλειάς. Νομίζω ότι το Καρόσι έχει διαβάσει πάρα πολλοί κόσμο, δεν είναι η πρώτη φορά που το ζούμε αυτό. Σας θυμίζω ότι οι, α, οι Ιαπωνέζοι έχουν εκπαιδευτεί, Αχ, ah, έχουν εκπαιδευτεί και μου αρέσει που πολλέ φορέ τη λέμε: Μιλήσαμε να κάνουμε χαρακτήρι, να αλλάξουμε αυτό, εκείνο το άλλο κτλ. ή καμικάζεται, ηρωικό που ήταν. Ξέρετε για ποιο σκοπό τι κάνει αυτέ τι πράξει. Έχουν εκπαιδευτεί λοιπόν να βλέπουν την εταιρεία και το αφεντικό ω ύψιστη αρχή και αξία. Γι' αυτό και ανήκουν στη Δύση. Γι' αυτό και ανήκουν στη Δύση. Εγώ όταν ακούω η Ιαπωνία, προτιμώ να σκέφτομαι τη Χιροσύμμα και τον Αγκασάκη για να μην ξανασυμβούν ποτέ. Γιατί αυτό είναι που πρέπει να μα φέρνει στο μυαλό. Τι πρέπει να αποφεύγουμε όταν μιλάμε γι' αυτά. Ο Μπάμπη. Λέω να μου καλησπέραν. Είναι πρώτη φορά που θα διαφωνήσω μαζί σου. Ό, με το πείρα μου τιμή. Εγώ νόμιζα ότι διαφωνείτε κάθε μέρα. Αυτό έχει σημασία να διαφωνείτε, να ανταλλάσσουμε απόψει. Αυτοί που έφτιαξαν το ρατσιστικό βίντεο δεν έγραψαν τον ση. Τόσο αυτοί όσο και το ση μελέτησαν και φάρμουσαν το Γκέμπελ. Φασίστε είναι. Χριστιανοί φασίστε και μουσουλμάνοι φασίστε. Και δεν έρχονται από το μέλλον. Δεν έρχονται από το παρελθόν. Μα, σύμφωνήσω εγώ μαζί σου. Απολύτω. Όταν είσαι ένα ζιστοφασίστα, προσοχή λίγο, ε, γιατί πούμε, για παράδειγμα, ο Μουσολίνη όταν το ξεκινάει, το ξεκινάει αριστερά. Το ξεκινάει αριστερά, σοσιαλδημοκρατικά, σοσιαλ, προοδευτικά, έτσι. Το πασπαλίζει, βγάζει και κάποιε αρχέ στην αρχή, αβάν, τυφώναζε, αβάν, τυπόπολο, παντιαραρόζα, μετά. Και στον δρόμο στρίβει και στον δρόμο στρίβει και στον δρόμο στρίβει και στον δρόμο στρίβει. Το πρόβλημά μου είναι ο φασίστας, ο ναζί της διπλανής πόρτα. Δεν δικαιούται στην εποχή μας να είναι κανένας ανυποψίας τους. Σας συστήνω και σας το ξαναλέω, πάτε να δείτε την ταινία Άρνηση. Αρνη, αρ, πάτε να δείτε την ταινία Άρνηση. Θα καταλάβετε πολλά. Και εγώ στον Δημήτρη, που μου στέλνει απλώς χαιρετίσματα από το ηλιόλουστο απογευματινό μόναχο και σε όλους σας από πολύ μεγάλη αγάπη θα σας δώσω ένα από τα θεϊκά τραγούδια που είναι η Μάγιστα της Αραπιάς γραμμένη το 1939 όταν στενάζαμε και ερχόντουσαν κατά πάνω μας η Ναζή ε, από τον μεγάλο σε στίχους και σε μουσική Βασίλη Τσιτσάνη θα ακούστε όμω μια εξαιρετική φωνή σε μια εξαιρετική διασκευή εξαιρετική φωνή Σοφία Αβραμίδου είναι από αυτές που έχουν ταυτόχρονα φτερά να πετάνε φωνές και ογκο να πεις φωνή ότι έχει ογκο είναι ογκόλιθος η φωνή Για ναι, ακούστε το να πάρει λίγο έτσι ανάσα Την τρελής σε μια φωτιά να ρίξει και την κατάρα της τρελής σε μια φωτιά να ρίξει Α μείνουμε στην καπιταλιστική Δύση. Μην πείτε δεν ήταν υπέροχη αυτή η φωνή. Ε, μ' ακούω τη δική μου και τρομάζω τώρα ξαφνικά. Λοιπόν, ε, ε, α μείνουμε στην καπιταλιστική Δύση από πλευρά καιρού. Έχει πλακώσει κακοκαιρία στην Ευρώπη και ειδικά στην Ισπανία. Το αποτέλεσμα, βγήκε δελτίο στα βρετανικά σούπερ μάρκετ για τα μπρόκολα και τα μαρούλια. Μόνο τρία αναπελάτη. Τρία απελάτη στο, στο Τέσκο και δύο στο Μόρισον. Ε, γιατί, γιατί όπως λέει το BBC βρήκαν την ευκαιρία να αυξήσουν δραματικά τις τιμές Και η κρίση τα λαχανικά καλά κρατή, Όπου θέλουν να κρατήσουν την τιμή σε, να μην πάει στα ύψη δηλαδή Και πληρώνεις στον μπρόκολο αρνάκι Γεμιστό όλα, δηλαδή Ενδεχομένως μαζί με πατάτε στο φούρνο Το δίνουν με δελτίο Αυτό που σας φαίνεται ενώ θα σα άρεσε ας πούμε η Κινέζικη Πρωτοχρονιά εγώ θέλω Κινέζικη Πρωτοχρονιά άμα σας πω και γιατί τη θέλω την Κινέζικη Πρωτοχρονιά την Κυριακή ήτανε γιατί στην Κίνα η Κινέζικη Πρωτοχρονιά σημαίνει 15 μέρες διακοπές δεν κουνιάται τίποτα, τελείωσε, είναι διακοπές σταματάνε όλα, 15 μέρε. λόγω πρωτοχρονιά, 7 μέρε στο Χονκκόγκ και 3 στη Σιγκαπούρη. Γιατί στο Χονκ έχει ακόμα απόϊχο έχω τη Δύση. Σίγουρα μην σταματήσουν 15 μέρε να δουλεύουν τώρα, έτσι λοιπόν. Ε, και με αφορμή αυτό, σα έχω τέσσερα ωραιότατα βιβλία από τι εκδόσει. Εώρα θα το ευχαριστηθείτε, δηλαδή ειλικρινά σα λέω. Ε, που ταιριάζουν στου φίλου μα, του Κινέζου, και σε όσου αγαπούν μια εκδοχή που δεν είναι χολιγουδιανή, αλλά είναι πραγματική τη κουλτούρα. Παράξενε ιστορίε από το Κινέζικο Σπουδαστήριο. Του Που Σον λιγ. Τη μετάφραση την έχει κάνει Δέσπινα Κανελοπούλου. Θεοί και δαίμονες, φαντάσματα, τέρα, τα πνεύματα που συμβάλλουν στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Είναι οι υπερφυσικέ ιστορίε ε, του Που Σον Λίνγκ. Ο κόσμο των ζωντανών μπλέκεται με τον κόσμο των νεκρών. Τα όνειρα ισραίουν στη ζωή και το λεπτό παραπέτασμα που χωρίζει την πραγματικότητα από τη φαντασία ανασηκώνεται. Η καθημερινότητα δεν διαταράσσεται. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να να κάνουν οικογένεια, να φιλίε. Πρόκειται στην έκδοση αυτή για 12 ιστορίες από τις σχεδόν 500 που συνέλεξε και έγραψε ο Κινέζος Λόγιος το 17ο αιώνα και οι οποίες αποτελούν απόσταγμα της μακράς κινέζικης παράδοσης στο υπερφυσικό και στη λογοτεχνία του φανταστικού. Για να μην βλέπετε μονίμως βαμπίρια, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να πλησιάσει κάποιο. Το υπερφυσικό παράξενες ιστορίες από το κινέζικο σπουδαστήριο με την ευχή μην δω καμιά ταινία χολιγουδιανή με δράκους που μετά νικιώνται από έναν Αμερικάνο πεζοναύτη. Μας... Να είμαστε λοιπόν εδώ. Αχ τι σας έχω, τι σας έχω. Λοιπόν, πέρα από την κλήρωση και τις προσκλήσεις, σας έχω και ένα μικρό, άκρος επίκαιρο σκηνικό γύρω από αυτό και θα γίνω και λίγο πιο αναλυτική γιατί δεν γουστάρω καθόλου να την πληρώσει. Η ταινία και δεν έχω γουστάρω καθόλου να την πληρώσει και το σινεμά. Στο επίπεδο που οι Χρυσαυγίτε και τα, ναζι, τα Ναζισταριά πάση φύσιος και μορφή κατά καιρού, ε, κάτι α, ακραίοι εθνικοπατριώτε, ε, ε, ε, σοβινιστές που προσπαθούν να το παίξουν, εθνικιστέ, ε, γιατί ξέρει, τη νύχτα μαχαιρώνει, το πρωί το παίζει κύριο Την νύχτα κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Δεν θέλω να το οικειοποιηθούν, για να είμαι τα πήρα στο κρανίο, γιατί είναι ίδιο με αυτό που σα έλεγα πριν, την αλλίωση του βίντεο. Που είχε κυκλοφορήσει, που την πήρανε μετά και την αλλάξανε και την κάνανε ίση. Προσέξτε λοιπόν τώρα, ε, για του περισσότερου που το ξέρετε, από μόνοι σα. Άλλοι που ακούτε την εκπομπή το ξέρετε επίση. Η Αλκιονίδα είχε, και δώσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ένα ε, τεράστιο αφιέρωμα στο Λένιν, για τα 100 χρόνια τη Επανάσταση κτλ. Παίζει τέτοιου είδου ταινίε. Σα είχα δώσει και ταινίε για την Όλγα. Ε, παίζει τέτοιου είδου ταινίε. Ε, επαναλαμβάνω, τέτοιου είδου ταινίε. Το Στάλιγνα, το ε, Ταινίε. Αυτό που θα έλεγε κάποιο που δεν έχουν την ελκυστικότητα του εμπορικού Hollywood παίζει τέτοιου τύπου ταινίες, και βέβαια είναι πάντοτε σε προοδευτική κατεύθυνση, πάρα πολλέ από αυτές είναι και κομμουνιστικού περιεχομένου. Αυτή είναι η Αλκιονίδα, αυτές τις ταινίες παίζει χρόνια και το κρατάνε με νύχια και με δόντια οι άνθρωποι τη σε αυτό το ρεύμα σε αυτή την εποχή το σινέμα. Έλα όμω που έχει το μάτι να πιάνει και άλλα πράγματα και σηκώνει και έχει, εγώ έχω πέντε διπλές για τους πρώτου πέντε που θα τηλεφωνήσουν προς κλήσεις, γιατί διαλέγεται μάλιστα και τη μέρα, όποια, ώρα θέλε, όποια μέρα θέλετε 7 η ώρα είναι η προβολή βγαίνει στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, ελληνική ταινία ανεξάρτητη παραγωγή με θέμα το 21 είναι η ταινία του Βασίλη Τσικάρα που είναι ήδη από τις 26 Ιανουαρίου έχει σηκωθεί και την είναι Πορτοβουλία και της Νιου να την έχει σε πρώτη προβολή Με τον τίτλο Έξοδος 1826 Είναι ιστορικά πρόσωπα από τη Μακεδονία Σχετικά άγνωστη ιστορία του 1821 Είναι τα παιδιά της Σαμαρίνας Δηλαδή είναι οι περιπέτειες των Σαμαριναίων Που ενέπνευσαν άλλωστε και το λαϊκό δημοτικό τραγούδι Τα παιδιά της Σαμαρίνας Που έχουν σηκωθεί και παίρνουν το δρόμο δεκαήμερο μέχρι το Μεσολόγγι οι Σαμαρινέοι για να πάνε να βοηθήσουν στην έξοδο του Μεσολογίου, την αντίσταση του Μεσολογίου, το τους ελεύθερους πολιορκημένους που τους ξέρουμε. Εξαιρετικά ωραίο, είναι αποφασισμένοι να θυσιάσουν τη ζωή τους. Ε, έρχονται βεβαίως σε επαφή με τουρκικές περιπόλους και ο καπετάνιος, ο Μίχος Φλόρος, ε, επιστρέφει στη Σαμαρίνα για να πάρει και άλλου άντρε να του οδηγήσει. Αυτή η υπόθεση τη ταινία του Μεσολόγιο, συμπληρώνοντα το ήδη υπάρχον σώμα στην τάπια του στρατηγού Μακρύ. Με τη βοήθεια του προσωπικού του φίλου του Ηλία Μανάκα και άλλου 25 άντρε, ξεκινούν ένα μακρύ ταξίδι προκειμένου να συναντήσουν στο Μεσολόγιο τον Ζήση Γατζημάτι και του υπόλοιπου συμπατριώτε του. Στι 31 Μαρτίου του 1826, ξεκινά η δύσκολη πορεία του μέσα από τα βουνά. Την ίδια ώρα, οι γυναίκε στο χωριό προσπαθούν να μάθουν από την Ελένη Φλόρου την πραγματική αιτία τη ξεφνική φυγή των ανδρών του. Ο Ιμπραήμ Πασά και ο Τούρκο φρούραχο τη Σάρτα Νιχάτ Σερβάν ετοιμάζουν την τελική επίθεση στο Μεσολόγγι. Εγώ βέτο το τρέλερ, την ταινία δεν την έχω δει. Μένα μου άρεσε και το τρέλερ, μ' άρεσε και ο τρόπο που είναι στημένη ταινία, μ' άρεσε και το θέμα τη. Έχω και εμπιστοσύνη στην Ελκυονίδα και το ότι ταινίε παίρνει και σηκώνει ποιοτικά. Και εκεί που γινόντουσαν όλα αυτά και ήταν πάρα πολύ ωραία και πολύ απλά πλακώνουνε μόλις είδανε φουστανέλα, κάτι φασιστομπλόγκια και ένα καναλα και αρχίζουνε και λένε να πάτε να τη δείτε την ταινία. Δεν έχω καμία αντίρρηση, τους άρεσε και είπανε να πάτε να τη δείτε μέχρι εδώ καλά. Άμα να βλέπω ότι η Αλκιονίδα είναι σινεμά που αντιστέκεται, επειδή το ανακαλύψανε, μόλι είδανε φουστανέλα, σε ποιον αντιστέκεται το κερατό μου το τράγιο. Πάρτε λοιπόν, δύο και Όσοι θέλετε να κερδίσετε μ, από τι δέκα διπλές προσκυλίσει που έχω να σα δώσω για όποια μέρα θέλετε, στι 7 η ώρα, να πάτε να το χαρείτε. Μπράβο στα παιδιά που ξεκίνησαν με ένα τέτοιο θέμα. Και στο Γιάννη που μου στέλνει γλυκέ ευχέ από το Λονδίνο και είναι δύσκολη ξενιτιά εκεί, και σε όλου όσου μα ακούνε, ε, σε όλου. Όσοι μας ακούνε Για να τα διορθάνω εγώ αυτά τα λάθη μου δεν τα αρέσει μου δεν μου αρέσει να τα επαναλαμβάνω Σας χαρίζω τα παιδιά της Σαμαρίνας Άρα πατρίδα Η φουστανέλα Ανήκει σε όλους μας Δεν μπορεί να την ιδιοποιείτε κανείς Του σημασία έχει ποιος την τιμάει. Εξεκολουθώ, από τόσα χρόνια ασχολούμαι με τα μίνδια, με τα ραδιόφωνα, με τις τηλεοράσεις Είναι ώρε ώρες και είναι, είναι κάτι που λείπει, έτσι. Λείπει. Ο ήχο του δημοτικού μας τραγουδιού λείπει. Λείπει από τα μίνδια, λείπει, λείπει από τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται. Ευτυχώ, ξαναλέω, ευτυχώ μαλλιάζει η γλώσσα μου που έχουμε πανηγύρια ακόμα. Έχουμε πανηγύρια έχουμε πανηγύρια στα χωριά, <coughs> έχουμε πανηγύρια και σε πόλεις έχουμε πανηγύρια σε ανθρώπου που δεν φοβούνται. Να κομπανίσουν τα πόδια του και να, να, να, το, λένε, το, το εσωτερικό τη ψυχή του ρεπεδάκι μου να, να φτερουγήσει με πράγματα που ξαφνικά, ακόμα και από παιδιά 15, 14, 12 χρόνων μπορεί να μην τα έχουν ακούσει καθόλου, να έχουν μεγαλώσει μέσα σε διαμερίσματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, οπουδήποτε αλλού. Ξαφνικά πέφτει αυτό ο ήχο και βλέπει τα παιδιά τον έχουν μέσα του. Τον ανακαλύπτουν. Είναι δικό του. Είναι ο ρυθμό του. Ε, είναι κάτι που του λέει. Είναι κάτι που το καταλαβαίνουν. Είναι... αυτό είναι κουλτούρα η κουλτούρα όμως είναι η ίδια που θέλει συντήρηση θέλει συντήρηση και θέλει συντήρηση ε, από όλου. δηλαδή εντός εκτός εκπαίδευσης εντός εκτός σχολείου εντός εκτός οικογένειας ε, γιατί αν δεν συντηρηθεί πολύ απλά μαζί με όλα τα υπόλοιπα που σε φτωχιάνουν φτωχιάνει και αυτό και ξέρετε κάτι το να βγάλεις δελτίο για να πας να τρία μαρούλια στην Αγγλία επειδή δεν είναι καλός ο καιρός, πάει στον κόρακα, μη σώσεις και τα εδώ που τα λέμε, τα τρία μαρούλια. Δεν χάθηκε ο κόσμος, χωρίς, χωρίς να φας τρία μαρούλια για μία-δυο μέρες εννοώ, για πέντε μέρες, για δέκα μέρες, έστω και για ένα χειμώνα ρε παιδάκι μου, δεν χάθηκε ο κόσμος. Το να χάσεις αυτά που δεν μπαίνουν σε δελτίο, αυτόν τον ήχο δηλαδή, αυτή την κουλτούρα, δεν αυτό που αγαπάω είναι ότι η Νάνση πάει εκεί, ψάχνει από αριστερά, δεξιά, να βρίσκει δύο-τρία διαμαντάκια, έτσι να θυμόμαστε, να κρατιόμαστε, να ανακαλύπτουμε κάτι που έχει γραφτεί το 2000, το 1995, το 1940, το 36 το 32 και από τη συνήθεια να μην τα ακούμε αυτά, δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν. Ενώ βρίσκεται κάποιο πολύ φυσικό, να πάρει ένα μηχάνημα, γιατί έχει πολλά τέτοια, με την κουλτούρα δεν γίνεται, να πάει να ψάξει γιατί του έχουν πει ότι εκεί πέρα από την κατοχή έχει τρία κυβότια λύρες και μπορεί να είναι μες λάσπη από το πριν το βράδυ να κυνηγάει τις λύρες αυτές τις λύρες μ, άμα δεν αρχίσουμε να τις θεωρούμε εμείς υπεράνω ε, πώς να το πω ε, φτηνής ανταλλαξιμότητας και συνειδητοποιήσουμε την υπεραξία τους, νομίζω ότι περνάμε πάρα πολύ καλά και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής και εγώ μπορώ να σας αποχαιρετήσω με το χέρι στην καρδιά ελπίζω λίγο να μαλάκωσα, λίγο να στραγγύλεψα λίγο να κούρεψα, όχι τα χρέη αυτό δεν μπορώ δεν είμαι τράπεζα, τα αγκάθια, δεν είμαι τρόικα, τα αγκάθια ε, τι να σα πω, ε, δεν είμαι καν κυβέρνηση να λέω ότι εξαιτία τη μείωση του φορολόγιου του δεν θα μειωθούν οι συντάξει την ίδια ώρα που συμβαίνουν και τα δύο μαζί. Θα συμβούν και τα δύο μαζί, τα πράγματα θα πάνε πολύ χειρότερα, γιατί ζούμε στην εποχή που ο πραγματικό φόρο είναι ο έμεσο φόρο που δεν τον καταλαβαίνει και που σου κάνει τα πάντα πρόσυτα. Αλλά εύχομαι και ελπίζω όχι την αξιοπρέπεια και την ελπίδα. Σα αποχαιρετώ με ένα τραγούδι που δικαιώνει τον τίτλο με βάση όλα όσα έχουμε μιλήσει σήμερα εδώ και αν τα αλλάξει μεταξύ μας έχω ρίζω στον αέρα η στίχη είναι του Οδυσσία Ιωάννου η μουσική του Μιχάλη Νικολούδη στο τραγούδι Μαριάννα Πολυχρονίδη με εξαίρεση τους δύο-δύο τελευταίους που δίνουν έναν θηλυκό τόνο στο τραγούδι θα μπορούσε να τα λέει και η πατριδούλα μας έλεγαν θα με γλιτώσουν λε και είχα πειρετό όλοι θέλανε να με σώσουν και του έσωζα εγώ λοιπόν σας το χαρίζω να περάσετε καλά κύριο. Βάζα στον αέρα και τα φύλλα στη φωτιά Βόνομαι στην κάθε τρέλα, μέσα στη ζημιά Πέφτουν άγγελοι μπροστά μου, διαβολή γονατιστή Και σωτήρες στη πόδια μου τους Λες και είχα πυρετό Όλοι θέλαν να με σώσουν Και τους έσωζα εγώ Με τα όνειρα σπασμένα Και τα σώματα μισά Όλοι έρχονταν σε μένα Να τους κάνω μαγικά Ζωντανοί. Τους παιδεύω, τους χαλάω και τους φτιάχνω στη στιγμή και τα βράδια στα όνειρά μου βάζω φόρεμα μακρύ ρίχνω κάτω τα μαλλιά μου και αρχίζω άλλη ζωή και τα βράδια στα όνειρά μου φάζω έχω ρίζα στον αέρα και τα φύλλα στη φωτιά φώνομαι στην κάθε τρέλα, μπαίνω μέσα στη ζημιά